Θέλετε κάτι να ρωτήσετε Το ερώτημα σας ποιο είναι Ο κρυφός <συγλώδη> Τα πιο πολλά μάλλον δεν τα γνωρίζουμε Ή και αυτά που γνωρίζουμε δεν τα γνωρίζουμε σωστά <συγλώδη> Τα πιο πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε Γιατί δεν ξέρουμε τα ακριβή κίνητρα Των ενεργειών μας Ούτε τα δικά μας, ούτε των ανθρώπων με τους οποίους ερχόμαστε σε επικοινωνία. Άρα τότε τι γίνεται. Θα αρχίζουμε να διαβάζουμε βιβλία. Θα αρχίζουμε να ψαχνόμαστε με έναν άρρωστον σχολαστικισμό να δούμε τι συμβαίνει. Θα δούμε στη συνέχεια. Κανείς άλλος. Ο ναρκισσισμός είναι εγωισμός. Δηλαδή η άρρωστη αγάπη για τον εαυτό μου που κρύβει στο βάθος τη μειονεξία. Η... Είναι, είναι ένας μιονεκτικός εαυτός ο οποίος προσπαθεί να αποδείξει στον εαυτόν του και στους άλλους την προσωπική του αξία αλλά με αυτόν τον τρόπο στην ουσία κρύβει την έλλειψη, την αναπηρία. <κυρίζει> να δούμε μια και αναφερόμαστε στις σχέσεις γιατί όπως είπαμε κι άλλες φορές οι σχέσεις ε, αποτυπώνουν την πνευματική μας κατάσταση οι σχέσεις αποτυπώνουν την προσωπική μας κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθρεφτιστούμε στις σχέσεις να δούμε καλύτερα τον εαυτό μας. Όχι με σκοπό να το βαθμολογήσουμε, για να αποδείξουμε εις τον εαυτό μας πόσο καλοί είμαστε ή όχι, αλλά για να μπορέσουμε να βρούμε προς ζωή. ζωής. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες σε μια σχέση και ιδιαίτερα όταν περάσουν Κάποια χρόνια, κάποιο χρονικό διάστημα Στην αρχή αισθάνεται ο άνθρωπος ότι όλα πάνε καλά Υπάρχει η ερωτική διάθεση Χαίρεται, αναπτερώνεται με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος Βγαίνει από την ακηδία, Έχει κίνητρο, έχει ενδιαφέρον Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη φόρτωση της συναισθηματική δεν κατανοεί την πραγματικότητα του άνθρωπου και τη δυσκολία του Όταν περάσουν τα χρόνια και αν ακόμα παντρευτεί ο άνθρωπος και μονιμοποιήσει την σχέση του και μπει σε ένα καθεστώς άμεσης εξάρτησης και ευθύνης αρχίζουν τα προβλήματα Αλλά τα προβλήματα δεν τα δημιούργησε η δέσμευση η δέσμευση τα αποκάλυψε τα προβλήματα. Η δέσμευση έδειξε τον πραγματικό μας εαυτόν. Γιατί εκεί υπάρχουν, υπάρχει σύγκρουση. Υπάρχει η διαφορετικότητα. Υπάρχουν τα πάθη μας. <σχελίδι> τα πάθη μας βγαίνουν, ενεργοποιούνται όταν είμαστε με κάποιους ανθρώπους και έχουμε άμεση σχέση μαζί τους λοιπόν να δούμε ποια πάθη μας δυναστεύουν ή ποιες καλύτερα ψυχολογικές δυσκολίες δεν μας επιτρέπουν να έχουμε υγιή σχέση κάνουμε ένα λάθος βλέπουμε τα πράγματα πολύ εξωτερικά και μάλιστα μένουμε στα περιστατικά που συμβαίνουν και δεν μπορούμε να καταλήξουμε στην ουσία τους να το πούμε και λίγο διαφορετικά για την εκκλησία ένας αμαρτωλός που μετανοεί δεν την απασχολεί το φαινόμενο της αμαρτίας ως εκδήλωσή της αλλά η ρίζα της αμαρτίας και η αιτία τη. δεν πολεμούμε τα πάθη με την συμπτωματική τους εκδήλωση αλλά η εκκλησία πάντοτε ψάχνει την ρίζα του πάθους επομένως μία σχέση δεν αποκαθίσταται δεν εξισορροπεί αν πούμε σε μία διαλεκτική αναλύοντας τα επεισόδια και τα συμβαίνοντα κάθε στιγμή στη σχέση αυτό είναι άδικο αυτό δεν οδηγεί στην αλήθεια αυτό δεν θεραπεύει επομένως εμείς δεν θα σταθούμε σε μία διαπραγμάτευση επεισοδίων ποια είναι η πραγματικότητά τους αλλά χρειάζεται να προχωρήσουμε και να δούμε τις αιτίε, την ρίζα που προκαλεί την διαπροσωπική δυσκολία που φαινομενικά μεν φαίνεται ψυχολογική δυσκολία στην ουσία αυτή η ψυχολογική δυσκολία έχει πνευματική διάσταση καθοριστικών της εξέλιξης του ανθρώπου της προσωπικής του ανάπτυξης και της ισορροπία στη σχέση είναι η παιδική ηλικία ή καλύτερα η βρεφική ηλικία μέχρι την εφηβεία αυτή όλη η συμπεριφορά καθορίζει πράγματα που εμπιστερούμε ότι είναι πράγματα της στιγμή. υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε έτσι μου βγήκε τώρα, τι το ψάχνεις αυτό το έτσι μου βγήκε ή έτσι αυθόρμητα λειτουργήσα δεν είναι έτσι αθώα αυτή η κουβέντα Αλλά κρύβει καταστάσεις Τις οποίες αισθανόμεθα πολύ άσχημα Να τις αντικρίσουμε και να δούμε τι συμβαίνει Να, νούμε, να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες Βεβαίως αυτά που θα υποωθούν είναι λίγο απογοητευτικά Γιατί όλοι θα καταλάβουμε Και ομιλών ότι είμεθα αμπλεγμένοι σε τις καταστάσεις Αλλά δεν μας ενδιαφέρει μόνο το πρόβλημα δεν μα ενδιαφέρει η κατάδειξιμον του προβλήματος αλλά η δυνατότητα θεραπείας η απόγνωση που μένει απόγνωση είναι βλασφημία της αγάπης του Θεού δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από την απόγνωση γιατί κρύβει έπαρση κρύβει άρνηση των καρπόν της σταυρικής θυσία του Χριστού Αλλά Και αυτή η χάρη του Θεού Δεν λειτουργεί άνευ προϋποθέσεων Χρειάζεται να ξέρουμε και μέσα μας τι μας γίνεται Όταν ζητώ την θεραπεία μου Οφείλω να γνωρίζω την ασθένειά μου Και η ευθύνη μου είναι να γνωρίζω την ασθένειά μου δεν είναι ευθύνη μου να θεραπεύσω την ασθένειά μου. Αυτό είναι το Θεό. Ευθύνη μου να γνωρίζω μου την ασθένειά μου. Να ξέρω τι μου γίνεται. Τι ζητώ από τον Θεό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Στην όλη διαδρομή του ανθρώπου από τότε από το πρώτε στιγμέ τη ζωή του μέχρι την εμφυβία έχει μία εξέλιξη Έχει διάφορα στάδια προσωπική ανάπτυξη. Αυτά τα στάδια διαμορφώνουν. Στον άνθρωπο Τη μετέπειτα στάση ζωής του Να δούμε σε κάθε ηλικία Να τη χωρίσουμε σε τρεις περίοδους Να ξεκινήσουμε την πρώτη βρεφική Μετά την παιδική Και μετά την εφηβική Να δούμε τι ακριβώς γίνεται Καταρχήν Μόλις γεννιέται το παιδί Το πρώτο πράγμα Το πρώτο πράγμα που έχει ως εμπειρία Είναι η σύνδεση με τα πρόσωπα των γονέων του ο τρόπος η ποιότητα της σύνδεσης καθορίζει πολύ σημαντικά πράγματα που θα εκφραστούν σε σχέση και στο γάμο είναι πολύ αφελές να θεωρεί κανείς μες στο γάμο του ότι εκεί της κατάντιας του είναι ο σύντροφός του μα ο σύντροφός σου δεν σου καθόρισε την εσωτερική σου κατάσταση Υού, πολύ πριν έγινε αυτό Και πρέπει να βρεθεί τι είναι και πως μπορεί να θεραπευθεί Οθήλουμε να το αναγνωρίσουμε Τι μπορεί να συμβεί λοιπόν Στη διαδικασία της σύνδεσης Δημιουργείται στο παιδί η αίσθηση του στερεού εδάφου Της ασφάλειας Βαδίζει μια σταθερά Η εμπειρία που λαμβάνει τους γονείς του μέχρι την ηλικία να ας πούμε των τριών ετών δημιουργεί μια αίσθηση σιγουριάς ασφάλειας ή όχι αν είναι ελληπής η σύνδεση αυτή ή δεν είναι υγιής η σύνδεση δεν η λοιπόν μέχρι αυτή την ηλικία τα πρώτα στοιχεία που παίρνει το παιδί είναι αυτά αφού θα τη δημιουργήσουν μια αίσθηση σιγουριάς και ασφάλειας αυτό πως θα συνέχεια θα δούμε μαθαίνει το παιδί τότε μαθαίνει σιγά σιγά γίνεται ικανό να αγαπά για ποιο λόγο γιατί στη συνέχεια θα δώσει αυτό που έλαβε τα πρώτα πράγματα που εισπράττει είναι η αγάπη των γονείων του αλλά η αγάπη αυτή είναι πάντα υγιής είναι πάντα ισορροπημένη η δυσκολία λοιπόν στην εκδήλωση της αγάπης μέσα στη σχέση αλλά και σε οποιαδήποτε σχέση ξεκινούν από αυτή την ηλικία από τις πρώτες στιγμές της ζωής του ανθρώπου δημιουργούνται η ικανότητα να αγαπά ή οι δυσκολίες στην διαχείριση του μυστηρίου της αγάπης εξασφαλεί λοιπόν το παιδί μέσα από την τροφοδοσία στην και το διαφέρον των γονείων του αυτή την αίσθηση της σιγουριάς αυτή την αίσθηση της σταθερότητος οι γονεί, για το παιδί είναι μία ανάμνηση η οποία ανάμνηση εσωτερικεύεται το τι εικόνα θα έχει το παιδί θα σχηματιστεί το παιδί για τους γονείς του αυτό εσωτερικεύεται και του καθορίζει την ψυχολογική κατάσταση δηλαδή το, το ερώτημα είναι τι αίσθηση μένει στο παιδί από τη μνήμη των γονέων του αυτή η μνήμη η εικόνα η αίσθηση που υπάρχει μέσα στη συνείδηση του παιδιού στον εσωτερικό του κόσμο είναι τέτοια που τη δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς αν δεν είναι, τι θα συμβεί. Είναι καθοριστικό αυτό στη μετέπειτα εξέλιξή του. Καθοριστικό σε τι, στο να μάθει να εμπιστεύεται. Υπάρχει στις σχέσεις ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα της εμπιστοσύνης ή της καχυποψίας. Από αυτές τις στιγμές ξεκινάει δεν να επειδή ο άντρας μου η γυναίκα μου έβγαλε αυτό το πράγμα ξέρεις μου είπε ένα ψέμα και εγώ έπαψα να τον εμπιστεύομαι ή να την εμπιστεύομαι μου φέρνει και έτσι αλλιώς από την αρχή ξεκίνησε η ιστορία όταν πλέον στην κρίσιμη στιγμή τα πρώτα αισθήματα που είχες σύνδεσης με ένα άλλο πρόσωπο των γονέων σου δεν έλαβες αυτό που είχες ανάγκη για να αίσθηση, για να έχεις το αίσθημα της εμπιστοσύνης να μάθεις την εμπιστοσύνη Να μάθεις την πράξη της εμπιστοσύνης Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν Να μάθει το παιδί Ότι η γονείς του είναι αξιόπιστα πρόσωπα Να βεβαιωθεί Ότι αυτό που είχε ανάγκη Θα ήταν έτοιμο να του δώσουν ότι είναι έτοιμοι και ικανείς οι γονεί του να του ικανοποιήσουν τις απαραίτητε ανάγκες όχι μόνο τις βιολογικές κυρίως δε τις συναισθηματικές να σταθούν ότι οι γονείς του είναι αξιόπιστα πρόσωπα και όχι απρόβλεπτα πρόσωπα ή απόντα πρόσωπα πάρα πολλά προβλήματα στον ψηθισμό του ανθρώπου τα οποία βγαίνουν στην σχέση δημιουργούνται από παιδιά όπου οι γονείς στα πρώτα στάδια της ζωής τους έφυγαν στο εξωτερικό για δουλειές. Πόσοι μετανάστευσαν στη Γερμανία και αφήσαν τα παιδιά τους για γυλιάδες και οι, γυάλες. οι γυάλες δεν είχαν αυτή τη σιγουριά. Οπότε δεν είχε αυτή την αίσθηση τη σιγουριά όταν το παιδί πατάει σε στέρεο έδαφος και μετά τι θα συμβεί δεν θα μάθει να δεν θα μάθει Να Έχει το αίσθημα της ασφάλειας και της σιγουριάς Αυτό θα βγει Στη συνέχεια στη ζωή του Ένας χριστιανός θα το έλεγε και λέει Πω, πω τι, Έχει το πάθος λέμε τη της καχυποψίας Αλλά έχει το πάθος της κακής υπόνοιας Ρωτάς όμως πως ξεκίνησε Βεβαίως θα δούμε ότι αυτό δεν αμνηστεύει τον άνθρωπο αντιπροσωπική του ευθύνη Το γεγονός ερμηνεύουμε Έτσι λοιπόν μπορεί το παιδί μέσα σε μια σωστή σύνδεση Να μάθει να εμπιστεύεται Να κατακτάει την ικανότητα να εμπιστεύεται Είναι η ικανότητα το να εμπιστευόμαστε τον άλλον και όχι να γκρεμίζεται έτσι εύκολα Λέμε πω πω έπαθα τόσα στη ζωή μου Τι ανόητο είναι αυτό που λένε κάποιος Πάτε τι τράβηξα στη ζωή μου Αυτό και αυτό και έπαψα να πιστεύουν τους ανθρώπους Βαθύτερες συνειρήσεις Ποιο πριν θα πας για να δεις τι γίνεται Αυτό είναι η πρόφαση ένα άνθρωπος υγιής ξέρει Έκανα βλακή και την πάτησα Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορώ να εμπιστεύουμε τους ανθρώπους Θα διακρίνω ποιου πρέπει να εμπιστεύω και ποιους όχι Και πως θα οικονομήσω, οικονομήσω εμπιστοσύνη και σε αυτούς που δεν αξίζει να εμπιστεύουμε Μέσα από την προσωπική μου πράξη, ευθύνη και ενέργεια Δεν αποποιούμε την έννοια της σχέση ότι με αυτόν ξόφυλιση δεν ασχολούμαι μαζί του Έτσι λοιπόν η ικανότητα να εμπιστεύουμε ξεκινάει από αυτή τη στιγμή πόσο ισορροπημένη σταθερή και σίγουρη είναι η σύνδεση του βρέφους με τους γονείς του εάν λοιπόν δεν είναι σωστές οι συνθήκες και σωστή η σύνδεση με τους γονείς αυτά θα βγάλουν μία παθολογική Κάχη υποψία η οποία είναι ένα σύνηθε φαινόμενο στις σχέσεις των ανθρώπων ιδιαίτερα στα ζευγάρια Η παθολογική καχή υποψία που εμπεριέχει εκ των πραγμάτων και παθολογική ζήλια που περιέχει λογισμούς σύγκρισης που περιέχει ανταγωνισμό που περιέχει συγκρούσεις είναι καρπός αυτής τη καταστάσεως Γιατί τι θα φέρει καχυποψία Θα βγάλει άμυνα Τι βγάζει άμυνα Επίθεση Έτσι λοιπόν Ταλαιπωρείται ο άνθρωπος Σε αυτό το αίσθημα Τι άλλο τώρα μπορεί να δημιουργήσει Πέρα Από την Υγή ή όχι Κατάσταση εμπιστοσύνης, η, η σύνδεση του βρέφους με τους γονείς του. Μία καλή εικόνα που θα σχηματιστεί στη σύνδεση του βρέφους του παιδιού για τους γονείς του θα το βοηθήσει να αποφευχθεί η τάση του παιδιού για εξάρτηση. Για ποιον λόγο. <και> να το δούμε αυτό. Υπάρχουν, και ίσως να το είδατε κι εσείς, η τάση πολλών παιδιών να είναι προσκολώνται αρρωστημένα στους γονείς του. Δεν μπορούν να κοιμηθούν μόνοι τους. Κλαίνουν τα φεύγει η από το σπίτι. Δεν πηγαίνουν εύκολα σχολείο. Είναι μια τάση εξάρτησης αυτό. Από τι δημιουργείται όταν οι γονείς... Γιατί υπάρχουν δύο τρόποι να δημιουργηθεί αυτή η εξάρτηση με γονεί. Είτε γιατί οι γονείς έτυχε την περίοδο εκείνη της ζωής τους Να τους έτρωγε τη σκέψη κάτι άλλο Να απασχολούν με κάτι άλλο Να είχαν πρόβλημα στη σχέση μεταξύ τους οι γονείς Να είχαν οικονομικά προβλήματα Να υπήρχε, να υπήρχε καταστάσεις μιχίας και απάτης Τέλος πάντων να ήταν μακριά Ο ένας από τους δύο ή και οι δύο από το παιδί δεν εδημιουργεί το παιδί η αίσθηση της ασφάλειας και προσπαθούσε να διεκδικήσει την ασφάλεια με το κυνηγητό των γονιών του με την υπερεξάρτηση δηλαδή διεκδικούσε τον τρόπο να ασφαλιστεί Για αυτό τον λόγο επροσκολάτο ε περισσότερο από τους δικούς του Όλο ολοέγγε περισσότερο γιατί δεν είχε την βεβαιότητα Δεν είχε τη σιγουριά Διεκδικούσε την παρουσία των γονέων του Με το να τρέχει ο ίδιος κοντά τους Με προβολικό μασμό. Παιδιά λοιπόν που για κάποιο λόγο αφέθηκαν μόνα τους Σε κρίσιμες στιγμές Θα δείτε Όταν μεγαλώσουν Να είναι εξαρτώμενα όντα Να δώσουμε και λίγο χιούμορ οι πιο υπάκουοι στους πνευματικούς είναι αυτά τα παιδάκια Επειδή ακριβώς έχουν την τάση εξάρτηση Βρήκανε πνευματικό και προσκολώνται Και να το ονομα... δώσουν και πνευματικό Αυτό το όνομα και υπακοή Και έτσι αν είναι και ένας πνευματικός Ο οποίος θέλει και αυτό στην αναγνώρισή του Τρέφει αυτή την κατάσταση Και άλλοι λίγο τρώγονται Και μένουν πτωχοί η υπερεξάρτηση εχμαλωτίζει τον άνθρωπο ακυρώνει τον άνθρωπο τον κάνει πτωχόν δεν τον κάνει δημιουργικών δεν τον ενεργοποιεί ακόμη και αυτές οι σχέσεις οι στενές είναι εμπόδιο στην εξέλιξη του ανθρώπου και σε αυτή τη σχέση του με τον Θεό άλλη περίπτωση αν είναι Συνήθω καμιά μαμά και μπαμπάς μπορεί να συμβεί να είναι αγχωμένη, να τρέμουν, να είναι γεμάτη φοβίε και Τέχουν το παιδί και το περικυκλώνουν, να το σώσουν, να το φροντίσουν και είναι διαρκώ δίπλα του. Δεν μαθαίνει αυτό το παιδί να προσκολλά διαρκώς διαρκώ γονείς του, γιατί έτσι του μάθαν οι γονεί, αλλά κάτι άλλο συμβαίνει. Του μεταδίδει ο πατέρα ή η μανα που είναι αγχωμένη μια αίσθηση προσωπική αναπηρία. Μια εσείς δεν θα να καταφρύνει μου Φοβούνται, φοβούν είναι Πώς να στηριχθώ σε αυτούς τους ανθρώπους; Μου μεταδίδουν το άγχος τους Μου μεταδίδουν την ασφάλειά τους Δεν μπορώ να έχω δύναμη στη ζωή Δεν έχω αντοχή στη ζωή Όταν φοβάται η μάνα μου Δηλαδή όταν ο φύλακα μου φοβάται έχω τι να κάνω που είμαι ανυπεράσπιστος Άρα τρέχω περισσότερο Και προσκολώ σε αυτούς Βλέπεις κάτι μανούλες που τρέχω Αχ αναπνέει το παιδί μου Υπέθανε Και τρέχω και έχω συνεχώς από κοντά του Και βλέπεις αυτό το παιδάκι είναι μαμάκιας Και λες το όμα θα έτσι η μαμά του Όχι δεν είναι γιατί είναι έτσι Αυτό το παιδάκι του βλέπει τη μάνα του συνεχώς να χώνεται Και να λυποθυμάει Σου λέει κάτι είπε καλά Δεν είμαι σίγουρος Όποτε τρέχει κοντά τη πιο πολύ Για να διεκδικήσει μια ασφάλεια Έτσι λοιπόν Αυτή η αίσθηση. Η τάση εξαρτήσεως του ανθρώπου ξεκινάει από αυτήν την ηλικία από τέτοιες καταστάσεις Προσκολάτε λοιπόν μαθαίνει ο άνθρωπος να προσκολάται στους ανθρώπους για να διεκδικήσει την σιγουριά Έτσι μαθαίνει την προσκόλληση και την εξάρτηση Αυτά, φαινομενικά με την πάροδο τον χρόνων, νομίζει ο άνθρωπο πως ξεπερνιώνται δεν ξεπερνιώνται, κουκουλώνονται και βγαίνουν στη σχέση στην αρχή όταν έρχεται ο άλλος και κολλάει πάνω σου και, λέει, και σου λέει με τον τρόπο του από σένα ζω από σένα εξαρτώμαι και στη ζωή μου, σε αρχή μας κολακεύει αυτό για να περάσω δύο-τρία χρόνια και γίνεις στενός κορσές όχι σου αντέχω, θέλω να πλένω, σου φύγετε Κύριο άλλος γιατί τι είπα θες Μα για σου κάνανε; Εσύ δεν με ήθελες τώρα γιατί με θέλεις Κάτι άλλαξε Δεν άλλαξε τίποτα Διαπιστώθηκαν τότε κάποια πράγματα Έτσι λοιπόν Ο έρωτας μπορεί Εν να γίνει Δεσμός Θεσμός εξάρτησης Δεσμός εξάρτησης Έρωτας που φαίνεται πολύ δυνατός μπορεί στο βάθος να κρύβει μια τέτοια παθολογική εξάρτηση ο ένας τρέφει τον άλλο δεν μπορεί να υπάρξει καμία υγιή σχέση αν ο άνθρωπος δεν έχει την άνεση να φερθεί με ελευθερία και να μην σκανδαλίσει ή να ενοχλήσει τον άλλον άνθρωπο όταν λοιπόν μια συμπεριφορά μας ενοχεί τον άλλον γιατί δεν είναι τόσο τιμητική για αυτό αυτός ο άνθρωπος είναι αχ νίκο μου αχ δεν αντέχεται είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από αυτά τα πράγματα προκειμένου λοιπόν ο άνθρωπος τι να κάνει να λάβει την σιγουριά και την ασφάλεια της αγάπης δίνει τα πάντα και αρνείται τον εαυτό του δεν είναι ο ίδιος στη σχέση γιατί είναι ο ίδιος θα χάσει τη σχέση και είναι εξαρτώμενος από τη σχέση να σας το πω διαφορετικά Πόσοι άνθρωποι κάνουν υπακόη για παράδειγμα πνευματικό Όχι γιατί αγαπούν τον Χριστό Αλλά για να έχει καλή γνώμη ο πνευματικός μαζί τους Γιατί αν δεν έχει θα χάσουν το Θεό του. Αυτό συμβαίνει σε όποια αμορφή σχέσεις Και ο πνευματικός μπορεί να κοιμάται όρθες Και νομίζει τι καλό παιδάκι είναι Άρρωστο παιδάκι είναι Και οι πιο, πολύ άρρωστοι, οι πιο άρρωστοι κάνουν υπακόη Που φαίνονται επιθύνια όργανα Υπακή στην ουσία δεν σημαίνει μια παθολογική κατάσταση υποταγής Σημαίνει ενεργοποίηση του λόγου του Θεού στη σχέση. Είμαι υποακοή ο πνευματικός είναι υποακοή του Θεού για να μεταφέρει στον άνθρωπο τον λόγο του Θεού. Σε μια σχέση λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η υπερεξάρτηση πως θα τολμήσει. Ο άνθρωπο από τον οποίο εξαρτώνται να αντιδράσει, γιατί μετά θα έχουμε καταθλίψει. Θα έχουμε επεισόδια. Θα έχουμε λιποθυμίες Θα έχουμε κλάματα. Θα έχουμε μούτρα. Πώ μπορεί να είσαι ελεύθερο και να μιλήσει και να συνεννοηθεί, αφού θα του πει κάτι δυσαρέστο και θα σου πει τώρα, δηλαδή δεν με αγαπά. Δεν ήταν όπω πριν, δηλαδή τα πράγματα. Αυτή η εξάρτηση, λοιπόν, πώς μπορεί να δημιουργήσει μια υγιής σχέση. Πότε ξεκίνησε αυτό, στα 25 σου γιατί ήταν ιδιώτερο από το σου, γυναίκα σου. Από παλιά ξεκίνησε η ιστορία. Έμαθες και έλαβες αυτό το ήθος της εξάρτησης. Και είσαι ένας μίσος άνθρωπος. που φοβάσαι να ανοιχτείς σε άλλους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθω. Ε, Δυο το πολύ τρεις οι άνθρωποι στη ζωή του Και τι λέει Ε δεν είναι εποχές για φιλίες Δεν υπάρχουν άνθρωποι σήμερα Η ζωή μας αληθινές σχέσεις μπορεί να έχει μόνο με δυο και τρεις Τι είναι αυτά τα πράγματα Αληθινές σχέσεις με όλη την οικουμένη θα έχουμε Αν είμαστε του Χριστού Αν είμαστε κομπλεξικά όντα Που δεν αγαγούν το Χριστό με δυο τρεις θα έχουμε ο άνθρωπο του Θεού είναι φίλο και ενωμένο με όλη την Οικουμένη. Τελείωσε η ιστορία αυτή. Να τελειώσει αυτό το παραμύθι που λέμε. Εδώ είναι όλοι οι χριστιανοί τη εμπιστοσύνη μα. Δεν είσαι εμπιστοσύνη σου, γιατί είναι μια αμαρτωλή. Και εμεί αμαρτωλοί είμαστε. Αλλά ποιο σου είπε ότι επειδή είμαστε αμαρτωλοί δεν μπορεί να είμαστε και ενωμένοι. Ποιο σου είπε επειδή είμαστε αμαρτωλοί και εμπαθεί άνθρωποι, δεν μπορεί να είμαι φαινομένοι μέσα στην αγάπη του Θεού. Στη δική μα αγάπη κανεί δεν είναι ενωμένο. Είμαστε χαμένοι όλοι. Τελείωσε η ιστορία. Αλλά μέσα στην αγάπη του Θεού. Είμαστε ενωμένοι όλοι Αλλά πως θα τολμήσουμε να απεξαρτηθούμε Από τους ανθρώπους και να συνειδηθούμε με τον Χριστό Πως θα το καταλάβουμε αυτό Ένας άνθρωπος Που για σένα είναι το παν Αν τον χάσεις Χάνεις τον εαυτό σου Χάνεις τον κόσμο Χάνεις τον Χριστό Τότε είναι άρρωστη εξάρτηση Αν πεις δεν θέλω να τον χάσω Τον αγαπώ Αλλά ο Θεός ξέρει και μέσα στο Χριστό πάλι δεν τον χάνω και τον βρίσκω τον άνθρωπο το είναι κατάσταση και μπερδεύουμε εμείς τις ψυχολογικές μας καταστάσεις τις συναισθηματικέ καταστάσεις τις ονομάζουμε χριστιανική αγάπη η χριστιανική αγάπη έχει αέρα ελευθερίας δεν είναι πνιγερή ατμόσφαιρα δεν σε πνίγει ο άλλος σε ελευθερώνει όταν λοιπόν ο άλλος σε πνίγει ψάξει να δεις τι γίνεται κάτι φταίει. Η κατάσταση λοιπόν είναι συνδυόμενα αυτή η καχυποψία Έλεψη εμπιστοσύνης, εξάρτηση, μαζί πάνω αυτά Είναι το ίδιο σχήμα που φέρνει μια δυσάρεστη ατμόσφαιρα Πνίγει τον εαυτό μας και τον χώρο μας και τους ανθρώπους μας Ο Φιλιτζάς άνετο, άνετος, φυσικός, ελεύθερος Λέει κάποιοι, πως δεν είναι ο Χριστιανός Απλός και φυσικός Άνετο! Ο Θεός μας θέλει άνετους αν δεν είσαι και φυσικός, δεν υπάρχει προσευχή Θέλει λειτουργεί προσευχή Ένα άλλο πρόβλημα που επίσης συμβαίνει σε αυτήν την ηλικία Είναι η ναρκισιστική προσέγγιση των μικρών νηπίων από τους γονείς οι γονεί τι λένε, το πρώτο πράγμα που λένε Ποιο μοιάζει Τι σημαίνει Στο βάθος κρύβει την αίσθηση ότι είναι το βρέφος Προέκταση του εαυτού μου Όπως το χέρι μου το πόδι μου και το παιδί μου Όπως λέω στο χέρι μου όπως κάνει αυτό Και στο πόδι μου δώσει μια κλωτσιά Έτσι νομίζω πρέπει να κάνει και το παιδί Οφείλει να το κάνει Άρα τι πράττει το παιδί Αυτή την αρκιστική προσέγγιση Άρα όπως ο μπαμπάς θεωρούσε, όπως το χέρι μου το κουνάω θα, θα, θα διατάξει το παιδί και θα το κάνει και θα είναι το θερέφωνο μου έτσι θέλω και τον άντρα μου, έτσι θέλω και τη γυναίκα μου ό,τι θα παντρευτώ Είναι η προέκταση του εαυτού μου Μα παντρεύτηκες για να μην είναι η προέκταση του εαυτού σου γιατί αυτός σου είναι χαμένο Να βρεις κάτι άλλο Επομένως αυτή η κατάσταση δημιουργεί αυτέ τι αυτή τη φαντασία ότι Εμείς έχουμε καθορίσει στο μυαλό μα Ότι τη γυναίκα μου τον άντρο θέλω έτσι Όπως φαντάζομαι Θέλω να μου φερθούν Όπως ονειρεύτηκα τα πράγματα θέλω να είναι Όπως φαντάζομαι ότι εγώ είναι σωστό Πρέπει να γίνει Έτσι που είναι η διαφορετικότητα Που είναι η σχέση Αν δεν υπάρχει διαφορετικότητα Αν δεν υπάρχει άλλος δεν υπάρχει και σχέση Άρα μιλούμε πλέον για μια αυναμιστική σχέση όταν ο άλλος δεν είναι ο άλλος αλλά είναι η προέκταση του εαυτού μου έτσι δεν είναι αυτά όλα λοιπόν ξεκινούν από την βρεφική ηλικία να περάσουμε τώρα στην ηλικία να πάμε στην παιδική ηλικία ποιο είναι το χαρακτηριστικό Τη ηλικίες αυτής, η κοινωνικοποίηση. Αρχίζει το παιδί από τριών, τεσσάρων, πέντε χρόνων μέχρι να βγάλει το δημοτικό, αυτή η κατάσταση. Αναπτύσσονται τα ενδιαφέροντα του παιδιού, ευρύνεται, διευρύνεται ο χώρος στον οποίο θα κινηθεί, οι άνθρωποι με τους οποίους θα έρθει σε επαφή, μοιράζεται την παρέα, τα παιχνίδια, το αντικείμενα, τον χώρο αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει παρουσία και άλλων ανθρώπων και συμβιβάζεται με αυτό μπαίνουν κανόνες στις σχέσεις του με τα άλλα παιδιά που τα αποδέχονται αμοιβαία τα παιδιά υπάρχει η οικειότητα και πλησιάζει το ένα παιδί το άλλο, ο ψυχικός κόσμος του ενός παιδιού πλησιάζει τον ψυχικό κόσμο του άλλου παιδιού αρχίζει να αναπτύσσεται και ο σεβασμός των ορίων μια λοιπόν υγιής κοινωνικοποίηση του παιδιού μια υγιής κοινωνικότητα είναι πάρα πολύ χρήσιμη στη συνέχεια και ιδιαίτερα δε, στον γάμο γιατί μαθαίνει τότε το παιδί μέσα στην κοινωνικότητα του κάτι πολύ σημαντικό το μοίρασμα φτίθενται τα όρια μοιράζονται τα παιχνίδια μοιράζονται τις σκέψεις μοιράζονται τα συναισθήματα μοιράζονται τη χαρά της νίκης τη λύπη τη ήττας όλα αυτά διαμορφώνονται σε αυτή την ηλικία Είναι πολύ βασικό η έννοια του μοιράσματο μέσα στη σχέση Άνθρωπο ο οποίος, μέσα στη σχέση είναι δικό μου και δικό σου δεν έχει μάθει αληθινή σχέση δεν έχει μάθει την κοινωνικότητα δεν έχει παιδευτεί δεν έχει ενεργοποιήσει μέσα του την προσωπική του ευθύνη το μοίρασμα όχι μόνο των υλικών καταστάσεων αλλά και των συναισθηματικών καταστάσεων των σκέψεων των προβλημάτων είναι η έδειξη της κοινωνικότητας εμεί θεωρούμε αφελώς και πώ πως κοινωνικότητα είναι η καλή τρόπη συμπεριφορά. αυτό ξέρετε καμιά φορά η καλή τρόπη συμπεριφορά είναι η οχύρωσή μας γιατί είμαι θανάπηρη στο να μοιράσουμε τη ζωή μας με τον άλλο και οχειρωνόμαστε πίσω από αυτό για να μην φανεί η γύμνοσή μας η έλλειψή μας αυτή το να μοιράζουμε τη ζωή με τον άλλον άνθρωπο όταν θέλεις να αποφύγεις κάποιον Ξέρετε τι κάνετε Μην τον βρίσεις θα συζητήσεις πιο πολύ Μην τον αγκαλιάζεις θα συζητήσεις πιο πολύ Φέρ του, φέρ σου του με μια παγερή ευγένεια. Καλημέρα σας Τι κάνετε, πως είστε Αυτό το να παγκρίνει ακόμη περισσότερο Είναι εσύ ο καλός που είσαι κοινωνικός Επίπλαστα κοινωνικός Γι' αυτό καμιά φορά η γηφτιά είναι πιο ωφέλιμη τέλος Λοιπόν Χωρίς να είναι προσβολή προς το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου Αλλά Κοινωνικότητα στην ουσία Σημαίνει βαθιά σύνδεση με τον άλλο Μοίρασμα τη ζωή μου με τον άλλον άνθρωπο Αυτό λοιπόν θα το μάθεις Αυτή είναι ηλικία Τι συμβαίνει πολλές φορές Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο, Σε μια σχέση Στον γάμο Να μοιράζονται οι άνθρωποι Τα προβλήματά τους Τη σκέψη, στις δυσκολίε. Και οι μεγαλύτερε δυσκολίε αυτό έχει ο άνδρας. Για ε, ποιο λόγο, Γιατί ο άνδρας που είναι άνδρα, πάντα νικάει. Αφού είναι άνδρας πάντα τα καταφέρνει. Αφού είναι άνδρας πάντα αυτό είναι που θα μπει μπροστά και θα λύσει τα προβλήματα και ποτέ δεν κλαίει. Με αυτήν είναι λοιπόν δύσκολα ομολογία ένα άνδρα ότι απέτυχε. Γι' αυτό θα δείτε στου παπάδε και στου ψυχολόγου για τα προβλήματα των παιδιών, το 99% πηγαίνουν γυναίκε. Έχει την τόλμη για να κάποια απέτυχα ή τι γίνεται ο άντρα. Ε, καλά μου ρε παιδάκι μου τα παιδιά, είναι καλομαθημένα τώρα, τα έχουν όλα, γι' αυτό είναι έτσι. εμεί στην κατοχή που είχαμε τόσα προβλήματα. Δώσ' του ξύλου να συνέλθει, δεν θέλει ούτε παπάδε ούτε ψυχολόγου. Ξέρω εγώ τι θέλει λέει ο άντρα. Και αντιφοβάται να ομολογήσω ότι απέτυχε. Αυτό δεν είναι πνευματικό ζήτημα. Δεν είναι άρνηση ταπεινώσεω. Δεν είναι έπαρση ψυχολογους είναι, υπ... είναι ανακυσισμό αυτό, δεν είναι έπαρση. Τι είναι αρνηση ταπεινωσεω δεν ειναι αυτο δεν ειναι ανακυσισμο αυτο δεν ειναι επαρση τι ειναι αυτο το πράγμα. Λοιπόν δυσκολεύεται να ομολογήσει ο άνθρωπος την αποτυχία του, τη δυσκολία του να πει ότι δεν ήμουν αρκετός στο να λύσω το πρόβλημα αλλά να το ομολογήσει, αυτό είναι γύμνωση, είναι ξεγύμνομα εύκολα το κάνει ο άνθρωπος όταν δεν έχει μάθει να μοιράζεται τον εαυτό του Ένα άλλο επίση που είναι πολύ σημαντικό που μαθαίνει ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνικότητά του είναι η αμοιβαιότητα. Να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε όποια επίπεδο σχέσεως. Και αυτό έχει μεγάλη διάκριση και μεγάλη αγάπη και μεγάλη ταπείνωση. Να βγαίνει από τον εαυτό σου. Να μείνεις ένας διαρκής μονόλογος με τον εαυτό σου. Ένα εσωτερικό διάλογο. Να βγαίνει από τον εαυτό σου και να μπαίνει στη θέση του άλλου. Να συμμερίζεσαι την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Να συμμερίζεσαι ποιο είναι, ποιε είναι οι προποθέσει του και, και ποιε είναι οι δυνατότητέ του. Εάν αληθινά θέλει να αγαπήσει. Αν μένεις τώρα στο τι γνωρίζει εσύ και τι έμαθε εσύ και εξαναγκάζεις και θεωρεί δεδομένο και αυτό ότι και άλλο το ζει και άλλο το καταλαβαίνει, αυτό είναι άρρωστο. Είσαι πιο άρρωστο από τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να μπαίνεις στη θέση του άλλου και καταλάβεις ότι δεν έχω όλοι τις ίδιες προϋποθέσεις και των ίδιων χρόνων ανάπτυξης και, προ... και προόδου. Τελειώσαμε και την παιδική ε, ηλικία. Ε, Πάμε τώρα στην εφηβεία. Πατέρα, έβατος, λέει, Ναι. Να μπεις στη θέση του άλλου σχηματικά το Αν ο άλλος προβάται το αεροπλάνο... Για μένα λε. Τον αεροπλάνο, παιδιά, το τρέμω. Πώς μπορείς να μην μίσεις... στους του άλλου και να αισθανθείς τον φόβο αυτό αν του να ξεπεράσει τον φόβο ή δεν έχω φόβο πώς μπορώ να αυτόν τον συγκεκριμένο φόβο και να πω στη θέση του άλλου. Θέση, όλα, δεν είμαι και γιατί δεν ξέρει με αεροπλάνα. <laughs> Αλλά μπαίνω στη θέση ότι έχει κάποια δυσκολία. Συν... Δεν κλείνω με τη δική μου άνεση ότι εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό Τι μπορεί να κάνω Παραπέμπω τον εαυτό μου σε άλλο πράγμα που εγώ δυσκολεύομαι Πόσο δύσκολο μου είναι Και δεν μπορώ να λειτουργήσω Και δεν μπορώ να, να, να, να, να... κινηθώ Δεν μπορώ να δημιουργήσω Εσύ για παραδείγμα Κάποιο άλλο έχει πράγμα που σε μπλοκάρει Δεν έχεις Πες ότι αυτό το πρόβλημα είναι το δικό σου πρόβλημα Αλλά δεν είναι τόσο μια αίσθηση βιωματική Ψυχολογικού προβλήματο, όσο να αντιληφθώ βαθύτερα πράγματα. Αυτά που με προηγούμενατε, ανάγκη εξάρτηση του άλλου άνθρωπου για ποιο λόγο και τι χρειάζεται να κάνω. Εσύ, τώρα επειδή μεγάλωσε σε μια καλή οικογένεια, μια καλή οικογένεια με την οποία σου δώσανε τα στοιχεία που να έχει μια σχετική ισορροπία, δεν μπορεί να λες απαιτώ και από τον άλλο κάποια άλλα πράγματα. Μπαίνει στη θέση του άλλου. Αλλά έχει να κάνει και με απλά καθημερινά γεγονότα. Δηλαδή, έρχεται ο άλλο κουρασμένο από τη δουλειά. Εσύ όμω είσαι συνοχωρημένο από τη σκέψη σου, που δεν βγαίνει δουλειά. Άλλο σωματικά, άλλο πνευματικά. Μπαίνει στη διαδικασία και τον ψεκουράζει όλο σωματικά. Άλλο θα μπει να σε ξεκουράσει διανοητικά. Αυτό θα σε παρηγορήσει και θα σου δώσει θάρρο γιατί το πρόβλημα σου είναι θέμα ενθάρρυνση, και στον άλλον θα του δώσει τη, τη δυνατότητα να ψεκουράσει σωματικά με να το πει ξάπλωση στα εγώ. Στην... Στην... Στην... Στην... Στην Σχετικά είναι αυτά βέβαια Ναι μπορεί να βγει Κοιτάξτε Όσο πιο Είναι κάποιες καταστάσεις εξαιρετικέ, Που ήταν πολύ έντονε όμως Ένα άρρωστο παιδί Μια άλλη κατάσταση που, που, που ήταν, του, ήταν τόσο δυνατό μέσα του Που ξεπέρασε αυτά τα χρονικά όρια να σας, πω, να σας πω Καταρχήν ο άνθρωπος μέχρι να πεθάνει Ένα μικρό παιδί Και αυτά λιγότερο λειτουργούν αν μάλιστα αυτό λειτουργούσε, ήταν ένα έντονο γεγονός που τον, που τον στιγμάτισε τον καθόρισε, μπορεί να τον επηρεάσει σημαντικά. Ε, Δεν τα ξέρω αυτά. Να συνεχίζουμε λοιπόν. Θα τα πούμε συνέχεια. Αυτά θα πούμε συνέχεια. Λοιπόν, ξεκινάμε στην εφηβεία. Στην εφηβεία το παιδί έχει δύο-τρία πραγματάκια να κάνει. Το πρόβλημα, πρόβλημα είναι να εμπεδώσει την ταυτότητα του φίλου. Το να καταλάβει ότι, να, να βεβαιωθεί, να αισθανθεί, να ταυτιστεί με το φίλο. Του ότι είναι άντρα και γυναίκα. Το δεύτερο στοιχείο είναι να αποδεχθεί το σώμα. Το εξελίσσο σώμα. Βιολογικά πρέπει να αποδεχθεί το σώμα. Τα αυτά τα στοιχεία. Η αίσθηση ταυτότητα του φίλου και αποδοχή του σώματό είναι πολύ καθοριστικά στην ερωτική του ζωή. Την ηλικία όμω αυτή γίνεται κάτι πολύ σημαντικό Διαμορφώνεται η εικόνα του εαυτού μας Η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας Διαμορφώνεται η γη εικόνα του εαυτού μας Έτσι σε αυτό το στάδιο διαμορφώνεται η αυτοεκτίμηση. Η αυτοεκτίμηση που έχει μπει πολύ φιλωργία σε αυτό δουλεύεται σε αυτήν τη χρονική κυρίως περίοδο όπου ο άνθρωπος αρχίζει να διαμορφώνει μία εικόνα για τον εαυτό του μία υγιής εικόνα λοιπόν για τον εαυτό μας μία καλή εικόνα για τον εαυτό μας διαμορφώνει μία σωστή αυτοεκτίμηση. πολλά προβλήματα παρανόησης κακής συνεννόησης <σχελίδι> κρύβουν αυτήν την Έλλειψη αυτοεκτίμηση. Πολλέ φορέ παρεξηγήσει του στυλ: Γιατί μου το πε αυτό, Γιατί με στενοχώρησε, Γιατί με πλήγωσε, που ο άλλο μπορεί να τελείωσε αν υποψία είναι μια πραγματικότητα αυτή τη μειωμένη αυτοεκτίμηση. Που αυτό θα βγάλει ανταγωνισμούς, ζήλε, μια αγχωμένη προσπάθεια του ανθρώπου για αναγνώριση κάνει κάτι και θέλει να τον αναγνωρίζουν να τον βλέπουν να τον τιμούν να τον επιβραβεύουν. διαρκώς αυτός ο άνθρωπος κάνει το δάσκαλο επιπλήσει προτείνει διδάσκει για να δώσει την αίσθηση ότι είναι σπουδαίο. όταν λοιπόν σε μια σχέση ιδίως γάμου, θέλει ο ένας να το παίξει σπουδαίος τι θα φέρει αμέσως αντίδραση από τον άλλο Αμέσως αυτή η κίνηση Ενεργοποιεί την ανταγωνιστική διάθεση Του άλλου ανθρώπου και μετά αρχίζουν οι μάχες Όταν λοιπόν εμείς εισπράττουμε μια απόρριψη του άλλου ανθρώπου Τι λέει ο άλλος Σου μιλάω και δεν με ακούς Τι σημαίνει αυτό Θέλω την προσοχή σου γιατί δεν εμπιστεύουμε τον εαυτό μου στην ουσία εντάξει εσαι πρόεξης ο παιδάκι που χάθηκε ο κόσμος κουρασμένος ήταν πες το ξανά πες εσαι όταν όμως σου γίνει ζήτημα δεν με πρόσθεσες πάντα μιλάω και δεν με τι σημαίνει αυτό έχεις πρόβλημα αυτοεκτήμησης δεν είναι το να είναι κουφός σε εσένα αυτός ή πολύ είσαι πιεστική ή έχεις πρόβλημα όταν μάλιστα Όλη η σου κίνηση δεν είναι μιας δημιουργικής σχέσεως Αλλά βγάζει τα σωδικά σου για να σου πούν πράβο Είσαι σπουδαίος και αξίζει Ε δεν λες και σπουδαίος πράγμα το, το, σε βαρι... το σε βαριέται Ξέρεις τώρα μπήκε η κασέτα Μπήκε το, το ζήτημα ένα παράγραφος δύο Και αρχίζει τώρα τα γνωστά Και μάλιστα με το ίδιο τύπο εκφράσεω. Αυτό τι κρύβει ένα πρόβλημα τον εαυτό μας Όταν λοιπόν στην εφηβεία ο άνθρωπος δεν έλαβε την αποδοχή που θα ήθελε Δεν εκτίμησε τον εαυτό τόσο έπρεπε Και δεν αγάπησε τον εαυτό του Πέφτασε σε αυτή την παγίδα Πολλές ηθικές εκτροπές Ιδιαίτερα των γυναικών Οφείλονται σε αυτή η λήψη αυτοεκτίμησης Θέλοντας να αισθανθεί ότι κατάκτησε και τον Γιώργο και τον Γιάννη και τον Νίκο Και είναι σίγουρος, σίγουροι διδεί το σώμα της και να εξαγοράσει την αποδοχή γιατί δεν νιώθει σίγουρη όταν λοιπόν ο μπαμπάς δεν φροντίζει την κόρη του γιατί η γυναίκα από τον μπαμπά πιο πολύ αισθάνεται την αυτοεκτίμηση και τη σιγουριά της δεν έχει τις αγκαλιάς, τις φροντίδες των θα πάει να το ψάξει κάπου αλλού <σοκλή> <σοκλή> προκειμένου να αισθανθεί αυτός επιβράβευση των ικανοτήτων τη Πολλοί άνθρωποι που εναλλάσσουν τους ερωτικούς συντρόφους εύκολα. Δεν είναι, είναι γιατί είναι τόσο πόρνοι. Δεν είναι γιατί είναι τόσο ηθέστεια. Είναι γιατί κρύβονται πίσω από αυτά τέτοιου είδους προβλήματα. αυτοεκτίμησης και εξάρτησης. Δεν νιώθει δυνατό ο άνθρωπο στον εαυτό του και ισχυρό και κάνει τι φιλανθρωπίε του, τι φιλανθρωπίε τη, για να αισθανθεί ότι είναι εντάξει. Και γυρνάει πίσω και λέει: Πώ, Πώ, Τι έκανα στη ζωή μου, Τι τα έκανα, Άλλα μου Και συνεχίζει πάλι αυτή η μειονεξία. Τα έκανε μου σκέμα, Τελείωσε. Υπάρχει Χριστό που μα αγαπάει, Τι ασχολείσαι με τα λάθη σου. Πρέπει να σταματήσει αυτή η αλυσίδα. Να γίνει δημιουργικό, να γίνεις αυτάρκης μέσα στη χάρη του Θεού. Για να μπορέσει να προχωρήσεις. Τότε ο άνθρωπος ζώντας αυτήν την αγωνία για την αναγνώριση κάνει τα πάντα για να φανεί στο σύντροφό του σπουδαίος. Ικανός, πετυχημένο. Πολλές συγκρούσεις γεννώνται εξαιτίας αυτού του λόγου. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη μονοεξία του πάντα κάτι να αποδεικνύει στο σύντροφό του για να με προσέχει, να με θαυμάζει και να με αναγνωρίζει. Δεν τα κάνω γιατί αγαπώ. Δεν τα κάνω ελεύθερα. Αλλά είμαι δέσμιος, δεσμευμένος αυτής της εσωτερική μου ανάγκης για θαυμασμό, για προσοχή και για αναγνώριση. Αν είναι εχνίσια διάθεση αγάπης Είναι προ όλου. Δεν είναι μόνο στους δύο τρει που σε ενδιαφέρουν Για να σε επιβραβεύουν Είσαι ανοιχτό προ όλου. <κυρίζει> Και όλα αυτά Γιατί φοβούμε ο σύντροφός μου Να αναγνωρίσει Τον πραγματικό μου εαυτό Γιατί Νομίζω ότι τότε δεν θα με αγαπάει ο φόβο λοιπόν ότι αν καταλάβει πόσο, τι ελήψεις έχω πόσο αδυναμίας έχω πόσες μειονεξίες έχω τότε αισθάνομαι ότι δεν θα με, γίνομαι αποδεκτός γι' αυτό υποκρίνομαι των σπουδαίων των τρανών για να λαμβάνω αυτής τις αποδοχές. πόσο όμως πιο ισορροπημένη θα ήταν η σχέση αν ο άνθρωπο είχε μια υγιή Εικόνα για τον εαυτόν του, αλλά πώ συνδέεται η αυτοεκτίμηση και ο ναρκισμό, Η αυτοεκτίμηση είναι το αντίθετο του ναρκισμού. Το περιεχόμενό του είναι τελείω αντίθετο. Ο ναρκισμό είναι η μιονεξία Ξέρω ότι δεν αξίζω. Ξέρω τις ελλείψεις μου Δεν αγαπώ τον εαυτό μου Και προσπαθώ να βγάλω το άλλο Αυτό που θα ήθελα να είμαι το φανταστικό μου εαυτό Έναν ικανό παντοδύναμο εαυτό Άρα κρύβει αυτό Μία υπερηφάνεια Η οποία θέλει να κρύψει Την ελλείψή μας Η αυτοεκτίμηση Τι είναι Είναι η γνώση Του εαυτού μου καλύτερα είναι η γνώση των δώρων που μου χάρισε ο Θεός εκτιμώ τον εαυτό μου όχι ξέχωρα από τον Θεό αλλά εξαιτία του Θεού η αυτοεκτίμηση από τον ναρκισισμό σε τούτο διαφέρει ότι ο ναρκισισμός είναι αποτέλεσμα μιονεξιας. ποια είναι η μειονεξία μας η μειονεξία μας είναι η εκπτώση της δόξης του Θεού Η βαθιά μειονεξία μας είναι αυτή Έχει μειονεξίες τώρα Ότι δεν καταφέρνω Δεν τα καταφέρνω καλά στα γράμματα Δεν τα καταφέρνω καλά στις σχέσεις Δεν μπορώ καλά στη δουλειά μου Δεν είμαι τόσο όμορφος κλπ. κλπ Μειονεξούλες είναι Η βαθιά μειονεξία μας Είναι η αίσθηση Της έκπτωσής μας Από την χάρη την δόξα και το έλεος του Θεού. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν φοβηθεί την αμαρτία του, δεν φοβηθεί την πτώση του, αλλά στραφεί στον Θεό και εν συνόλο όλη του ύπαρξη ζητήσει το έλεος του Θεού αποκαθίσταται η πρώτη δόξα του Θεού στον άνθρωπο. Και είναι αυτό που λέει Άγιο Σιμών ο, ο Θεολόγο. Όταν είδε πόσο ωραίο έγινε όταν ενώθηκε με τον Χριστό. Ο του κόσμου είναι ο άνθρωπο που ενώνεται με τον Χριστό. Όταν λοιπόν γίνεις ωραίο, χαίρεσαι για τον εαυτό σου, αλλά αυτών αυτόν που σε έκανε ωραίο, και είναι ο ωραίος, δηλαδή τον Χριστών. Επομένως, εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα έπαρση ή πιθανότητα σύγκρουσης κατάκρισης μέσα στην έπαρσή μας. Ελλά υπάρχει μόνο πιθανότητα φιλανθρωπίας, συμπόνιας, επιοίκειας, Δέστε τώρα, όπω είπαμε και στην αρχή, ποιο από εμά δεν έχει τέτοια προβλήματα. Ξέρω ότι λέει ο παπά για μένα τα είπε. Δεν ξέρω ότι αισθάνομαι ότι πρώτα για τον εαυτό μου τα είπα. Όλοι λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα πάθη. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε μια τεράστια ελπίδα. Αυτοί που θέλουν να παντρευτούν έχουν δύο ελπίδε. <ΣΛΗ> για ποιο λόγο, γιατί υπάρχει και η ερωτική ορμή που σε αναγκάζει να αφήσουν όλε αυτέ τι δυσκολίε και να μπεις να... και μπαίνεις στη δεκάση να συναντήσεις τον άλλον και να παιδευτεί σε μια δυνατότητα να θεραπευτούν ή να καλλιεργηθούν αυτά τα πράγματα με τη χάρη του Θεού αλλά υπάρχει και το ισχυρότερο όπλο που είναι η αγάπη του Θεού λοιπόν δεν εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους αν όμως μάθει να εμπιστεύεσαι τον Θεό θα ξεπεράσεις αυτή τη δυσκολία Είσαι εξαρτώμενος από του ανθρώπου και τους θεοποιείς Αν βρεις ποιος είναι ο αληθινός Θεός Θα δεις ότι αυτοί είναι οι εικόνες Του Και θα δώσεις την τιμή και την αξία που τους πρέπει Με σε μια διάθεση ισοτιμίας Και όχι διακρίσεως Σου κάποιο δίνεις την αγάπη σου Και σε κάποιους δεν την δίνεις Όλη η ιστορία λοιπόν ξεκινάει με σε αυτό το πλαίσιο Σε αυτή την αναφορά μην ισχυριστεί κανείς πως εγώ μεγάλωσα σε άσχημο περιβάλλον Είδαμε και αυτό που μεγάλωσε σε καλό περιβάλλον Το πρόβλημα μας είναι άλλο Είμαι θα διατεθειμένη να στρέψουμε τον εαυτό μας προς τον Θεό Αλλά αν το στρέψουμε να ξέρουμε τι μας γίνεται Μην χαρακτηρίζουμε την εξάρτηση μα φιλανθρωπία Όχι είναι πάθο είναι εξάρτηση Μην ονομάσουμε την έλλειψη εμπιστοσύνη μας διάκριση είναι καχυποψία. Είναι προσβολή του ανθρωπίνου προσώπου. Ξέρω τα πάθη μου. Δεν τα επενδύω. Δεν του δίνω το μανδύα τη αρετής Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να είμαι θελεικνή με τον εαυτό μα. Να ξέρουμε τι αδυναμίε μα. Να ξέρουμε τι γίνεται, τι ζητούμε από τον Θεό. Και ξέρετε, και ο Θεό, μη ζητήσατε από τον Θεό να σα φτιάξει τον χαρακτήρα. Δεν είναι τόσο χαμηλό ο Θεό. Δεν ασχολείται με τέτοια χαμηλά πράγματα ο Θεό να μα φτιάξει τον χαρακτήρα μα. Ο Θεός είναι η πρόκληση να τον ερωτευτούμε. Δεν είναι ο υπηρέτη μας, ο ψυχιατρός μας για να μας φτιάξει το χαρακτήρα. Είναι αυτός που θέλει να μας δώσει κάτι πολύ δυνατότερο, τη ζωή. Να μας εμπνεύσει η ζωή. Και αν εμείς παθιαστούμε και σαλέψουμε και τρελαθούμε από τη ζωή που μας δίνει, φτιάχνει και ο χαρακτήρα μας. Ποιο τρελαμένος από αγάπη και πληρότητα θα ασχοληθεί με τη μιζέρια δικό μου και δικό σου Ποιος τρελαμένος από την εμπειρία της αιωνίους σου θα ασχολείται Σε εμπιστεύω και δεν σε εμπιστεύονται Δεν πας Τι με ενδιαφέρει να μην εμπιστεύεσαι Εγώ βρήκα τη ζωή τώρα Με ενδιαφέρει εγώ να σου δίνω εμπιστοσύνη Αδιαφορά με εμπιστεύεσαι Αδιαφορά με εκμεταλλεύεσαι Τι να με εκμεταλλευτείς Να μου πάρεις τα ρούχα Να μου πάρεις τα χρήματα να μου πάρει στη ζωή Φρήγα τον Χριστό Επομένως Το πρόεδρο είναι άλλο Να ξέρω ποιο είναι το πάθος μου το σημαντικό για να ξέρω την αδυναμία μου Να ξέρω το μέτρο μου Να μην πάμε κάθως πρέπει στον Θεό πως κάποιοι είμαστε Και ποιοι είμαστε Να αυτοί είμαστε Οι εχμάλωτοι στην αρρώστια μας Όταν λοιπόν Αυτό που θέλουμε να πολεμήσουμε Είναι το θέατρο που παίζουμε στον εαυτό μας Και στην κοινωνία το πες με σπουδαίοι ικανοί έξυπνοι καταφερτζίδες αυτό το παραμύθι του σταματήσουμε αυτό γινάμε την ιστορία της καταθλίψεως της καχυποψίας της κατακρίσεως το διχασμό, το των εντάσεων το δικό μου, το δικό σου τους λογισμούς τους παραλογισμούς, τις εξομολογήσεις αν έλειπαν αυτά δυο τρεις έρχονται για ξέρετε οι πιο πολλοί για αυτά έρχονται στην εξομολογήση να του δικαιώσει όχι να βρουν τον Χριστό όχι να βρούμε τον Χριστό λοιπόν αν τελειώσει αυτό, αυτή η μάσκα και στραφούμε στον Χριστό με όλο το εμπόθεν της καρδιά μας θα καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει έννοια σπουδαίος και άσημος δεν υπάρχει δίκαιο και άδικος δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και καχυποψία δεν υπάρχει εξάρτηση και απεξάρτηση όλα είναι φως Όλα είναι ζωή, όλα είναι όμορφα, όλα είναι ωραία μέσα στη χάρη του Θεού Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. <συο <συο> ναι, πάρα πολλά πράγματα. Τα κάνουμε ασυνείδητα αλλά μα δίνουν διαφορέ να τα συνειδητοποιήσουμε. Τα συνειδητοποιούμε. Είναι πολύ σημαντικό να τα συνειδητοποιήσουμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βγάλουμε τι μάσκες μα και να μάθαμε ειλικρινή. Πάντω, δεν μπορεί να μάθει ο άνθρωπο την εμπιστοσύνη να δεν εμπιστευτεί τον Θεό. Πώ να εμπιστευτεί άνθρωπο όταν δεν εμπιστεύεσαι τον Θεό. Πώ μπορεί ένα άνθρωπο που δεν έχει Θεό μέσα του. Να βγει από τον εαυτό του. Πώ ένα άνθρωπο που δεν έχει Θεό μέσα του να αγαπά τον εαυτό του, να τον εκτιμάει και να του δίνει πραγματική αξία και διάσταση που είναι ο άνθρωπο. Πώ μπορεί ένα άνθρωπο τελικά που δεν έχει σχέση με τον Θεό να έχει σχέση με τον συνάνθρωπό του. Έχουν μια συμβαστική σχέση που μοιάζει περισσότερο με εμπορική συναλλαγή. Σου δίνω, μου δίνει, θα βρίσκουμε, συνεννόμαστε. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιου σχέση. Άνθρωπο ο οποίος δεν έχει αλλοιωθεί μέσα στην αγάπη του Θεού δεν μαθαίνει να αγαπά δεν μαθαίνει να συγχωρεί δεν μαθαίνει να ερμηνεύει τον άλλο για να του δείχνει κατανόηση δεν μπορεί να έχει σχέση μα λέει Πάτερ μου δεν είναι τη εκκλησία, αλλά με αγαπάει πάρα πολύ όσο του κάνει στα χατήρια σ' αγαπάει σταματά να τον κάνει στα χατήρια και να τα πούμε μετά πόσο του Θεού είναι και εσύ και την εσκοντά του βρήκε την καταξίωσή σου. Και εσύ παίρνει κάτι. Τη συναισθηματική σου κατοχήρωση, τη σιγουριά σου, καλύπτει την ανασφάλειά σου, βρήκε νόημα στη ζωή, γιατί δεν το βρίσκει με άλλον τρόπο. Νομίζω αρκετά μέχρι τώρα. Αν έχετε κάποιε ερωτήσει, ελπίζω να τι ξεχάσετε την άλλη φορά. Αύριο βράδυ θα έχουμε αγρυπνία. Εδώ μια ανακοίνω... Αύριο βράδυ έχουμε αγρυπνία. Μία ανακοίνωση. Χρειάζονται περίπου 60 αφιάλες αίμα για την ασθενή Αντονιάδου Θεοδοκρατίας.